Είμαστε εδώ λοιπόν με το συγγραφέα τη Ποσπέρτ, τον Παναγιώτο Καλθαγιάννη, τον πρόεδρο τη Ποσπέρτ. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Περιγηθήκαμε λίγο πριν στου χώρου πεντακάθαρου και νέου χώρου του r Θα κάνω την ερώτηση που έκανα σε όλου όσου μίλησα ω ώρα για το πώ αισθανθήκατε την ώρα εκείνο το απόγευμα τη 11η Ιουνίου, όταν είδατε και εσεί το διάγγελμα όπω και η Ελλάδα. Ε, εμείς αμέσως, παρότι είχαμε επαφέ με την κυβέρνηση και με τον Κιδίκογλου μία ώρα πριν και μας διαβεβαίωνε όπως διαβαίνει και στη τηλωράξεις και στα ραδιόφωνα ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με την ΕΡΤ και ότι είναι εφημολογίες, κάναμε αμέσως σε ένα διοικητικό συμβούλιο αστραπή, είμαστε όλοι οι παρόντες και μόλις έκανε το διάγελμα, αμέσως μετά το διάγελμα κατέβηκα στην αίθουσα σύνταξη και στο Δελτίο Ειδή Και είπαμε στον Κιδίκογλου ότι μόλον λαβέ. Εμείς είμαστε εδώ, η ΕΡΤΟΥ δεν πρόκειται να κλείσει, θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε και θα κάνουμε έναν αγώνα διαφορετικό από τους αγώνες που μέχρι σήμερα γνώριζε η κοινωνία. Απεργίες, κλεισίματα κλπ. Και μάλιστα είπαμε ότι ό,τι κλείνει η κυβέρνηση πρέπει εμείς να το κρατάμε ανοιχτό. Γιατί αυτό θέλει η κυβέρνηση να τα πλύνει και να τα δίνει στο. Αυτή η απόφαση σα, 8-9 μέρε μετά, δείχνει δικαιώματα τη μεριά σα. Δικαιώθηκε από την πρώτη στιγμή γιατί αμέσω συνέρευσε πολλοί κόσμοι. Έχετε δει φωτογραφίε. Χιλιάδε κόσμοι ήρθαν στο ραδιομέβαρα από την ίδια νύχτα και την επόμενη μέρα και την επόμενη. Κρατήσαμε ζωντανή τη φωνή τη, τη φωνή της Σέρτα, αλλά μια Σέρτα διαφορετική μια έρτ χωρί χειραφέτηση, χωρίς ε, χειραφετημένη, χωρίς χειραγώγηση, χωρίς πουδιγέτηση μια έρθει που απελευθερώθηκε και οι άνθρωποι αλλά και το παραγόμενο αποτέλεσμα και κάναμε κάτι πρωτοφανέ που μόνο το, το βιβλίο Γκίνε θα μπορούσε να γράψει επί 125 μέρες είχαμε 120 συναυλίες και άλλα δρόμενα στο προαύλιο είχαμε κανονική ροή προγράμματος 24 ώρες και 24 ώρες, παραγόμενο έργο Σε χρόνος είχαμε δείξει στον ελληνικό λαό παγκόσμιο κύπελο αγώνες, παγκόσμιους αγώνες υδατοσφαίρεσης και άλλα που είχε πληρώσει ο ελληνικός λαός και έπρεπε να τα δει, ενώ δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Προσφύγαμε στις 12 του μήνα στο Συμβούλιο Επικρατεία, το οποίο μας δικαίωσε από την πρώτη στιγμή όπω διαστόματος και και του Δημάρ, του Γουβέλη υποδικεί ότι η ΕΡΤ πρέπει να μην είναι ανοιχτή και σύμφωνα και με την απόψη της Κουλείου η κυβέρνηση δεν το ήθελε γιατί από την πρώτη στιγμή ήθελε να μην υπάρχει ΕΡΤ και να μην υπάρχει δημόσια τηλεόραση. Αυτό σας γιατί το πώς, το πώς το ειδιολογείτε το ειδιολογούμε ότι αυτή η κυβέρνηση παρά το ότι λίγου μήνες πριν διαβεβαίωνε και έλεγε στον Νικόλαό ότι δεν θα το τηρήσει και θα κάνει επαναδιαπραγμάτευση και ότι οι όροι του μνημονίου ήταν στιγνή για τον ελληνικό λαό ε, με την πρώτη επίσκεψη Σαμαρά στη Μέρκελ γονιπετής είπε ότι ουδής αναμάρτητος δηλαδή ουδής αναμάρτητος είπε ψέματα στον ελληνικό λαό άρα ε, θα μπορέσει να στεγεί στα μνημόνια Εργάζεστε στην ΕΡΤ εσεί πόσα χρόνια Εγώ συνολικά εργάζομαι 37 χρόνια, στην ΕΡΤ βλέπω 30 Πώς αισθάνεστε Που mm, σήμερα έρχεστε κάθε πρωί στο γραφείο σα, το οποίο είναι απέναντι ακριβώ στο ραδιομέγαρο. Λοιπόν, το γραφείο μα είναι στο ραδιομέγαρο μέσα. Τα γραφεία τη Ομοσπονδία, όπω και των Συλλόγων, γιατί είμαι και πρόεδρο του μεγαλύτερου Συλλόγου, okay. δεν μα αφήνουν να μπούμε μέσα, παράνομα και καταχρηστικά. Ε, όταν προσφύγαμε στη δικαιοσύνη, ήδη η κυβέρνηση μπήκε καθόλου για όλα ό,τι ποινικέ και άλλε ευθύνε έχει. Εκτό από ότι να μα αφήνει μέσα, γιατί έχει κάνει και πάρα πολλά διασπάθηση δημοσίου χρήματο, παρανομίε στι προσλήψει και στι αναθέσει προγράμματο κτλ., δεν μα αφήνουμε μέσα. Τα γραφεία μα όμω είναι εκεί. Μπαίνει, έχουμε 24 ώρου βάσεω βάρδια μέσα στα γραφεία τη Ομοσπονδία. Όμω δεν μπορούμε να μπούμε στις δικαστέ, να συνεδριάσουμε, να κάνουμε το έργο, γιατί φοβόνται ότι κάποιοι από αυτού του λεγόμενου πρώην συναδέλφου μα που είναι μέσα ότι φοβόνται να κάνουν τη δουλειά τους βλέποντάς μας. Σε αυτούς του συνοδέρφους που πλέον εργάζονται 100 μέτρα από εδώ, ακριβώς απέναντι το γραφείο σας, ε, τι το πώς αισθάνεστε να... για αυτούς, υπάρχει θυμός, υπάρχει οργία, υπάρχει το αίσθημα της προδοσίας, τι υπάρχει. Ε, τους είχα πει δηλωσίες. Όταν πρωτοκάρανε δήλωση, τον Αύγουστο ήδη είχαμε πάρει... Δύο μιστούς, μεικτούς, άρα στην ουσία σαν να είχαμε πάρει τέσσερις μιστούς από την ΕΡΤ. Μας τα έκανε βάλει τέλος εκεί τον Ιούλιο κάπου. Είχαμε λεφτά όλοι, αλλά πάνω απ' όλα είχαμε δύναμη και πάθος για τον αγώνα που δύναμε. Και κάποιοι πήγαν και κάναν υπόγειες συμφωνίες με τον καψί. Κάποιοι από το Σύλλογο Ελεκτρονικών και κάποιοι από το Σύλλογο Σκηνοθετών οι οποίοι δουλεύουν μέσα τώρα, Βέβαια, όλο το προσωπικό που εκπροσωπούσαν μείναν απ' έξω, εκτό τη λαϊκή των εξαιρέσεων. Βάλανε τον κόσμο να κάνει αιτήσει και δηλώσει από τη στιγμή που και ο Βενιζέλο, ενώ έλεγε θα ρίξει την κυβέρνηση, δεν την έριξε, γιατί μεταξύ Υπουργείου Εξωτερικών και Αντιπροεδρία τα πήρε όλα, τα σάρωσε. Και τι άλλο, σε τι άλλο τον κράτα η Δημοκρατία και παρέμεινε στην κυβέρνηση και τη στηρίξε. Πήρε πίσω ό,τι έλεγε, ότι ήταν αντισυνταγματικά και για 2.000 θέσει κτλ. Κάνανε ο κόσμο αιτήσει γιατί παρασυρθήκανε. Με τα ταξίματα ότι θα, θα, θα, θα, κάνανε τη δουλειά επομένως, της κυβέρνησης. Κάνανε τη κυβέρνηση έτσι όπω την ήθελαν να στήσουν ένα μόρφωμα, γιατί εμεί, όταν προσέγαμε στη Βουλή Επικρατεία, τη Βουλή Επικρατεία είπε ότι πρέπει να υπάρχει δημόσια τηλεόραση και να λειτουργεί. Σε αντίθεση με τους του δικηγόρου του κράτου που λέγανε ότι εμεί δεν θέλουμε να κάνουμε δημόσια τηλεόραση πια. Οι συχνότητε πράγματι είναι κρατικέ, αλλά δεν τι νοικιάσουμε, όπω έγινε και με τον ΟΤΕ δηλαδή, στην Deutsche Telekom. Και θα τι έχουμε εμεί στην κυριαρχία μα να παίρνουμε νίκη και καλά. Ε, ο πρόεδρος του Βουλίου τη Επικρατεία, όταν παρότι έφευγε με σύνταξη ένα μήνα, είπε ότι ναι, αυτό δεν μπορούσε να γίνει αν δεν λειτουργούσε δημόσια υπηρεσία εδώ και 40 χρόνια. Από που λειτουργεί δημόσια υπηρεσία, δεν μπορείτε να την κλείσετε. Άρα να ανοίξει αύριο το πρωί. Ε, δεν είπε η ΕΡΤ, γιατί θα έρχεται την κυβέρνηση τότε. Είπε δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση με τι συχνότητε που είχε και το πρόγραμμα που είχε πρέπει να εκπέμψει. Άρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο δημόσιο τότε. Αναγκάστηκε η κυβέρνηση παρά τις, το, το άμεσο τη απόφαση μετά από 25 τρει μήνε να νοικιάσει τα στούντιο του ΜΕΝΚΑ, να βγάλει ένα υποτυπώντα πρόγραμμα με νοικιαζόμενου και να πάρει να παρασύρει κάποιου κάποιους, που αρκετέ φορέ και στο παρελθόν είχαν προδώσει του εργαζόμενου μέσα από συνδικαλιστικούς υποτίθεται θόκου που είχαν. Του ξαναπιστέψανε κάποιοι, αυτοί τακτοποιήθηκαν για όλη τη ζωή. Οι εργαζόμενοι που τους πιστεύσανε πήγαν από εκεί και τώρα τους διώχνουμε. Επομένως για αυτούς τους συναδέλφου που πήγαν ή κάποιοι ή καμιά 300 ευρώ, νιώθω λύπη γιατί χάσαν την αξιοπρέπειά τους. δεν μπορούν να δουν τα παιδιά τους στα μάτια ακόμα κι αν λέγανε ότι δεν έχουμε λεφτά, η διαφορά των χρημάτων που θα παίρνουν εκεί από το τεμείο ήταν 300 ευρώ. Και ενώ περάνε τις αποσυμίες όπως ζω εγώ και όλοι οι άλλοι οι 1.800, 1.900, 2.000 που δεν πήγανε μέσα, ζούνε, έτσι θα ζούσαν και εκείνοι αλλά εγώ θεωρώ ότι το Σεπτέμβριο θα είναι η ΕΡΤ αν δεν υπήρχαν αυτοί που προδώσαν τον αγώνα. Δεν είναι ότι είναι προδότες αλλά έναν αγώνα ζωής, ψυχής τον προδώσανε. Για αυτού του αγώνε, συγγνώμη, είχαμε πει από τι 11 του μήνα, 11 Ιούνιου, ότι η ΕΡΤ πρέπει να γίνει ο φάρο τη αντίσταση απέναντι στις μνημονιακές πολιτικέ, πρέπει να παλέψουμε απέναντι στι μνημονιακές κυβερνήσει που θέλουν όλα να αντασαρώσουν και να δώσουν ένα οικόπεδο ηλιόλουστο στου Γερμανού ή του άλλου βόρειου λαού και όλους ο νότο τη Ευρώπη αλλά και τη Ελλάδο να δεινοπαθεί ή να γίνει ύλοτα. Και έτσι ξεκίνησαμε έναν αγώνα. Πράγματι, πολλοί δεν το περιμένανε. Πολλοί τα χάσανε με το πάθος μας, με το μεράκι μας, με τον αγώνα μας. Χάσαμε και ζωές όλα αυτές τις 8 μήνες που είμαστε εδώ. 7 άνθρωποι πεθάνανε και άλλοι είναι δυστυχώς που το λέω έτοιμοι σε ένα σογκομία, είτε από καταθλίψεις είτε από καρκίνε που θερίζουν λόγω της στεναχώριας και τα λεπά συναδρέφους μας ε, και δυστυχώς το τίμημα είναι πολύ βαρύ ακόμα και αν θα ανοίξουμε την έρθα που θα την ανοίξουμε πολύ σύντομα. Γιατί ο αγώνα μα θα την ανοίξει την ΕΡΤ και κανένα κόμμα δεν θα την ανοίξει την ΕΡΤ. Αυτό είναι έρτ. το μέλλον για εσά, Παρά το ότι έρτ. ναι, το μέλλον δεν είναι το τι θα πάρω εγώ ή αν θα ανοίξει η ΕΡΤ. Εμεί λέμε ότι θα ανοίξει η ΕΡΤ γιατί πρέπει να είναι ένα ορόσημο, ένα παράδειγμα σε μελλοντικέ γενιέ, σε νέου. Εγώ πια τη ζωή μου είναι πάνω σε ράγε. Έχω κουράγιο και δύναμη να παλεύω πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά η νέα γενιά είναι αυτή που πρέπει να παίρνει μηνύματα όπω κάποτε. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, αρκετέ γενιέ μετά, δίνανε μάχη στου δρόμου για, για τα δικαιώματά του. Έτσι και πάλι, πρέπει να σηκωθούμε όλοι από τον καναπέ. Η νέα γενιά, οι νέοι που 60% είναι άνεργοι, οι απολυμμένοι που δεν μπορούν να βρουν στον ήλιο μοίρα. Τι να πω, Ότι μα καταχρέωσαν όλα τα νοικοκυρία και τώρα έρχονται και μα τα παίρνουν πίσω ακόμα και αυτά που είχαμε. Δηλαδή, αν είχαμε μισό σπίτι, το κάναμε ολόκληρο ή καλύτερο και έρχονται και το παίρνουν όλο. Ε, αυτές είναι λογικές, δηλαδή παράνοιας παραλογισμού, εξαθλίωσης. Λοιπόν, πρέπει επομένω να είμαστε ένα παράδειγμα εμείς οι μεγαλύτεροι για τους νεότερους, ότι αν δεν παλέψεις, κανένα θα ζώσει τίποτα. Και πρέπει η ΕΡΤ να υπάρχει, ακριβώς για να τονίζει αυτό, ότι Την κλείσανε, θέλαν να τη δεν θέλανε αυτό που δικαιούται ένα πολίτη από το Σύνταγμα: ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Θέλουν να κλείσουν τον πολιτισμό, θέλουν να κλείσουν την ενημέρωση. Δεν λέω ότι η ΕΡΤ ήταν η καλύτερη. Η ΕΡΤ μπορεί να ήταν και πολύ κακιά, αλλά αυτό αφορούσε και τι κυβερνήσει, βέβαια, και το λαό και εμά του εργαζόμενου. Όμω, άλλο είναι να υπάρχει μια δημόσια τηλεόραση την οποία μπορεί να την αλλάξει ή να την. Διαφοροποιήσει ή να τι δώσει δημοκρατία, και άλλο να λες του κλείνω. Τα ξέρετε τα πράγματα καλύτερα από μέσα σα, προφανώ λόγω και τη σα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω: εξή είναι, γυρνώντα πριν και κοιτώντα το παρελθόν, Πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι είχαν μέχρι ενό ένα μερίδιο ευθύνη για ό,τι συνέβη, Ακούτε Ας... να δείτε. Το, Ακούτε να δείτε είναι λιγάκι, <ΣΣ2> ακούτε. <ΣΣ2> <ΣΣ2> Εγώ, εδώ Άμα είχε το σιρτάρι, μου, έχω ακόμα δίκε και μεθαύριο έχω βάλει μια δίκη στι 5 Μαρτίου και θα έχω και πολλέ περισσότερε. Από το 2004 καταγγέλαμε τη διασπάθηση του δημοσίου πλούτου, τη ρουσβοντολογία, του ημέτερου κτλ. που είχαν έρθει στην ΕΡΤ και πληρωνόταν άδρα ή χωρί να πατάνε ή, και αρπατάγανε, πήρανε πολλαπλά αισιού μισθού από αυτού που θα μπορούσε να. έγινε αντέξιαρτο, να αντέξει το μυαλό του Έλληνα παρά ότι ζούσαμε και σε ευημερία. Άρχισε η ΕΡΤ να μπαίνει μέσα, παρά το ότι το ανταποδοτικό τέλος, ε, γιατί το χρήμα έρεπε παντού, Όχι, εκτός από του εργαζόμενου Γιατί οι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα, 3.000 εργαζόμενοι, τότε είχαν φτάσει 5.000 εργαζόμενοι στην ΕΡΤ και φωνάζαμε γιατί ακριβώς γινόντουσαν στους και με, ε, ε, χωρίς κριτήρια, χωρίς τίποτα, και ότι ήταν πολλοί, Τελικά το 2009 όταν άλλαξε η κυβέρνηση και ήρθε μια νέα διοίκηση ο Παπαγιωργίου τότε, ο Θανάσης κτλ, βάλαμε τα πράγματα κάτω και είπαμε δεν μπορεί να είναι 120 εκατομμύρια μέσα. Αυτά που κατήγηλα εγώ και είμαι μάρτυρας σε όλα τα δικαστήρια προχτές ήμουνα σε άλλο, στο εφετείο, καταδικάζονται συνέχεια για τη διασπάθεια του Μουσείου Χρήματος του από το 2003 έως το 2009. Από τι καταγγελίε που είχαμε κάνει και από το, το, του επιθεωρητέ δημόσια διοίκηση που ήρθαν εκ των υστέρων και από αυτά που θα καταγγείλει εγώ στην κυρία Ράικο. Τώρα έχει ο κύριο Παναγόπουλο, ο οποίο ήταν και στο Σκάι πριν λίγα, λίγα χρόνια, πριν λίγου μήνε μάλλον, 7 κακουργήματα. Ήδη μεθαύριο, το, από εδώ έχω το καρτέλ, θα το δείξω μετά, 5 Μαρτίου, αρχίναν οι δίκε του. Ε, δεν μπορεί, κατά την αποψή μου, να γλιτώσει γιατί η διασπάθηση είναι τόσο τρομερή και φανερή και εξόφθαλμη. Και τα πορίσματα των λεπτών δημοσιοδίκηση αλλά και οι εισαγγελικέ αρχέ που είχαν κάνει τι όσο και να, να μην θέλω, δεν είμαι χαιρέκατο, όσο και να μην θέλω να το πω, είναι ότι πράγματι αν φέρουμε ευθύνη, φέρουμε ευθύνη γιατί τα καταγγείλαμε και δεν μα λέγανε, γιατί δεν σιωπάτε να πάρετε κι εσεί μερίδιο. <σομίως> ε, μερίδιο εννοούσαν οι εργαζόμενοι να δώσουν καμιά ώρα υπερορία ή κάτι άλλο. Δεν λέω ότι μέσα στου 3-5 χιλιάδε συναδέλφου. Α, να τελειώσω το προηγούμενο. Όταν ήρθε η κοινή διοίκηση, βάλαμε τα πράγματα κάτω. Είπαμε οι συνδικαλιστέ δεν αμείβονται, οι επιτροπέ δεν αμείβονται. Πριν ακόμα τα μνημόνια δεν αμείβονται οι επιτροπέ, γιατί όπω είπα προηγουμένω από συνδικαλιστικού στόχου, κάποιοι που πήγαν μέσα και το παίξανε και δούρει η Και είναι στη Δουτού, ήταν οι συνδικαλιστέ κάποτε και πληρώνοντα και παίρνανε και επιδόματα, γιατί ήταν συνδικαλιστέ και πέρνανε, ήταν σε επιτροπέ, α πούμε, Αύγουστο μήνα, επιτροπή οικονομικών. Έξι συνεδριάσεις ενώ ήταν σε άδεια. Έξι συνεδριάσει ήταν τριάμιση χιλιάρι εκατομμύρια. Επιπλέον του μισθού, επιπλέον τη συνδικαλιστική άδεια, επιπλέον του ποσού που έπαιρναν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εμεί τότε είπαμε ότι πριν γίνουν μνημόνια, ότι αυτά σταματάνε όλα. Είχαμε καταλάβει ότι το πράγμα πήγαινα στο προχώρητο και δεν μπορούσε η ΑΡΤ να παραμένει με 120 ή 130 εκατομμύρια έλλειμμα και να συνεχίζει να δανείζεται. Μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε μαζί με εκείνη τη διοίκηση, Η έρτα από ελιματική να γίνει πλεονασματική. Ήδη τον πρώτο χρόνο κέρδισε 30 εκατομμύρια, το 10 δηλαδή. Το 11 70, το 12 90. Αλλά το 12 90 δεν τι τα αφήσανε. Γιατί όταν είπαμε εμεί ότι βγάζουμε λεφτά, ήρθε το μαγρύ χέρι του Κεδίκο Γλου και έδωσε 75 εκατομμύρια από τα κέρδη τη έρτα που ήταν 90 στον κύριο Μπόγκολα, στον κύριο Αλαφούζο, στον κύριο Βαρδινογιάννη, με την έννοια ότι τα δίνει στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Που όλοι αυτοί έχουν ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Δηλαδή τα πέραν από την ΕΡΤ παράνομα και τα δίνανε εκεί. Είχαμε προσφύγει στο Συμβούλιο αλλά, όπω ήταν εκκλησία η ΕΡΤ, δεν την προχωρήσαν την υπόθεση. Τι τζάμπα και τα λεφτά, είχα αναδεκάρι χιλιάδε Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι και η ΕΡΤ έχει και το 13 παρά αυτή την τη λογική να είναι πλεονασματική. Θα προσέφερε δηλαδή στον κρατικό κορβανά, στο Υπουργείο Οικονομικών που ανήκε, πάνω από 100 εκατομμύρια μετρητά. Και άλλα 50 εκατομμύρια με 60 σε διάφορου φόρου που πλήρωνε. Διάφορου φόρου. Οι φόροι ήταν για τα οικόπεδα, για τα κίνητα, γιατί και πολλή περιουσία η οποία πήγε στον ΤΑΙΠΕΔ και η οποία δέχτηκε πολύ την τζάμπα. Φόρου μίσθω των υπερσών, φόρου ΦΠΑ, φόρου υπερτρίτων. Δηλαδή δεν απαλλασσόταν από πουθενά γιατί λειτουργούσαν ΑΕΠΕΛ με μια μεταγή του κράτου. Και ήταν σε όλα κραδόν εντάξει. Δηλαδή προσέφερε κάθε χρόνο η ΕΡΤ όπω ήταν. Τα τελευταία τρία χρόνια πάνω από 150 με 160 εκατομμύρια στα 280 που εισέπρατε στο κράτο πίσω. Αν αυτή η λογική. Η μοναδική δέκο που λεφτά στο κράτο. Αν αυτή η λογική είναι ότι υπήρχε αδιαφάνεια, διασπάθηση του χρήματο κλπ, κλπ. Ναι, υπήρχε μέχρι το 2009. Εμεί τα καταγέλαμε. Πήραν τα δικά μα χαρτιά και τα βάλανε με τα 2013-2012. Λοιπόν, καταλάβαστε. Ωραία, να μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι φταίγανε. Να το πω για να μην πω ότι. Φταίγανε. Κάποιοι φταίγανε. Και η για... σε όλη την Ελλάδα που είναι απλωμένη, ήταν και αυτή μια μικρή κοινωνία, να το πω έτσι. Υπήρχαν και άνθρωποι που δουλεύανε με φιλότιμο και με εγωισμό και πολύ παραπάνω από τα το αναρροιά του, γιατί θέλανε να παράξουν ένα έργο. Και υπήρχαν και άτομα, οι οποίοι, αν, αν μπορούσαν να προσφέρουν, α πούμε, 80%, 100, προσφέρανε 60 ή 40%. Γιατί από κάθε άνθρωπο ένας σωστό μάναζερ παίρνει αυτό που μπορεί να δώσει. Το 100% το δικό σου είναι πολύ μεγαλύτερο από το 100% το δικό μου. πολλέ φορές, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σημασία έχει να μπορώ να σου πάρω ό,τι μπορείς να δώσεις παραπάνω. Ε, και οι διοικήσεις όμως που έρχονται, γιατί αλλάζανε. Εμείς αλλάξαμε από το 9 έως το 12, 4, 5 διοικήσεις και 5 υπουργούς. Ε, λοιπόν, α πούμε να έρθουν να μάθουν, φεύγανε. Τα υπομνήματα τα ίδια μεταφέραμε εμεί. Ε... Φταίγανε όμω και οι εργαζόμενοι σε ένα σημείο, αλλά αυτοί ήταν πολύ λίγοι και ελάχιστοι και μπορούσαν να του απομονώσουν. Κυρίω αυτού του χαλάγανε όλοι οι άλλοι που ερχόντουσαν. Ο κύριο Κεντίνη, ο κύριο Μουρούτη και οι άλλοι φέρανε άτομα, τα προσλαμβάνανε. Α πούμε ακόμα και τώρα με τη λιτότητα και το μνημόνιο, με 4.000 και δεν πατάγανε ποτέ στην Εύσα. Παραπηγαίνανε ταξίδια με τον Πρωθυπουργό. Και βγήκε ο Πρωθυπουργό και έλεγε. Γιατί να έχω 15 και 20 άτομα στην ταξίδια μου, όταν ο ίδιο έστε λίστα ο Μουρούτη ή ο Κεδίκοβλου, ποιοι θα είναι. Μιλήσαμε αρκετά για χρήμαση προηγούμενων κουβέντα μα τώρα, α πούμε. Συγγνώμη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, δίπλα, μια πόρτα από εδώ, συνεταιρίζεται μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, η οποία δεν έχει το χρήμα μέσα στην στη, διαδικασία. Όλοι, όλοι είμαστε, πληρώνουμε και τι βενζίνε μα, πληρώνουμε. Mm. Τα πάντα και το ρεύμα, δηλαδή, πληρώνουμε για να βγαίνει αυτό το ραδιόφωνο διαδικτυακά. Έχουμε κάνει και εξωτερικέ μεταδόσει όπω ξέρετε. Το σημαντικό δεν είναι ότι βγαίνει τόσο διαδικτυακά, αλλά το σημαντικό είναι ότι το ακούει όλη η Ελλάδα ξανά την Αθήνα. Mm, αυτό, αυτό θέλω να πω. Είναι θέλω να πω ότι δεν το ακούει μόνο η Περιφέρεια, το ακούει και η Διασπορά. Γιατί εμεί και μέσω των πομπών των Μεσαίων το στέλνουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Έχουμε και την εταιρεία που τη λειτουργούμε ακόμα και θα τη λειτουργήσουμε και εδώ ακριβώ δίπλα. Ήδη έχουμε παραγγείλει κάποια μηχανήματα και θα φτιάξουμε και στο δείο τηλεόραση. Διαδικτία τηλεόραση, η οποία όμω ασκώνεται εκτός από το διαδίκτυο και από την Ετρία. Φιάσαμε μια κουβέντα την οποία δεν έγινε στην άτομα Με την Ατρία τι γίνεται. Η Ατρία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Εμεί μέχρι τώρα πληρώναμε δορυφόρο και πήγαινε και στην Ευρώπη, τώρα μόνο διαδικτυακά, γιατί το κόστο σε 1000 ευρώ την ημέρα ήταν τεράστιο. Εμείς σαν Ομοσπονδία μπορούμε να είμαστε δυναμικοί Ομοσπονδία, αλλά είχαμε λίγα μέλη, παρότι καλύπτουμε και τα άτομα του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, τεχνικοί και υπόλοιποι πλοί δημοσιογράφων του μέγα του Αντένα κλπ, ανοίγουν σε εμάς οι εταίροι, οι ετήτα, οι στήλνε, στην Πάτρα που έχετε, τον Καγκελάρη, που είναι στην τηλεόραση βέβαια. Είναι σε εμά στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη. Τα σωματεία μέλη είναι σε εμά στην Ποσπέκτη. Όμω ποτέ δεν ζητήσαμε από εδώ τα σωματεία έστω και μια, ένα ευρώ συνδρομή. Παρότι το καταστατικό προβλέπει αρκετά λεφτά όπω δηλαδή των εργαζομένων τη ΕΡΤ. Εμεί με παρέμβαση του Ραγκιτζή παράνομα και καταχρηστικά βέβαια εδώ και ένα χρόνο δεν παίρνουμε λεφτά από την ΕΡΤ, από του εργαζόμενου τη ΕΡΤ. Γιατί ενώ υπήρχαν συλλογικέ συμβάσει εργασία και γενικέ συνελεύσει των σωματείων που λέγανε ότι να παίρνουμε απευθεία τα λεφτά από το μισθό του, αυτό θεωρήθηκε παράνομο με βάση ένα νόμο και είπε ο Ραγκιτζή να μην τα κρατάει η ΕΡΤ, να μην μα τα αποδίδει και πρέπει να πηγαίνουμε στα σωματεία να τα παίρνουμε κτλ. Κάναμε νέε γενικέ συνελεύσει, πάλι όλοι συμφωνήσαμε να τα παίρνουμε, αλλά η ΕΡΤ για τον ΑΒ λόγω επειδή αργούσε επίτηδε γιατί ήξεραν πού το πήγαιναν το. Καράβε, δεν μα τα Δηλαδή, δεν είχαμε συνδρομέ επί ένα χρόνο, δεν έχουμε συνδρομέ επί ένα χρόνο ακόμα, μετά δεύτερο. Με ό,τι λεφτά είχαμε με πολύ μεγάλη οικονομία, αλλά και βάζοντα και από την τσέπη μα και βοηθώντα και κάποια αλληλέγγυα, κρατάμε αυτόν τον αγώνα ζωντανό. Επομένω, δώσαμε από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε το δορυφόρο από την χερδέ Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα πάνω από 90.000 ευρώ σε δορυφόρο να, τον, να δείχνει το πρόγραμμα της Ετρία και της Νέτος είμαστε μέσα σε όλη την Ευρώπη. Δεν αντέχαμε, το σταματήσαμε προσωρινά. Παρ' όλα αυτά πολλά μέρη της Ελλάδος βλέπουν και τώρα τρία από τις τηλεοράσεις τους. όπως είναι όλη η Ανατολική Αττική Λούτσα, αυτό μέχρι Πεανία όπως είναι στη Ζάκυντο όπως θα είναι στη Σάμο όπως είναι σε πολλά μέρη της Ελλάδος Βλέπουν Με κάποιου τρόπου δικού μα και θα το επεκτείνουμε το δίκτυο να βλέπουν ανεξάρτητα αν έχουμε δορυφόρο ή όχι. Τα έξοδα είναι τεράστια. Πράγματι, οι συνάδελφοι όλοι πολλέ φορέ το σκεφτόμαστε γιατί δεν έχουν ούτε τα εισιτήριά του να έρθουν και γίνονται αρεφενέ. Αλλά είναι το πάθο μα τέτοιο γιατί δεν αγωνιζόμαστε για κάτι. Αγωνιζόμαστε με την ψυχή μα Γι' αυτό που άδικα στέρησε στον ελληνικό λαό και σε εμά. Οι κυβερνότες. Και θα συνεχίσουμε. Θα τελειώσουμε όταν μπούμε μέσα για να αρχίσουμε να είναι ένα άλλο αγώνα. Ένα αγώνα πραγματικό για την... να υπάρχει μια δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση όπως τη θέλει ο κόσμος και όχι όπως τη θέλουν οι κυβερνότες. Όποιοι και είναι οι κυβερνότες. Εσεί στην Πάτρα έχετε και το σταθμό μα εκεί που είναι αγωνιστικότατο από το πρωί μερ το βράδυ <σίλει> και συμπαραστήκεστε όλοι οι πατρινοί. Ναι, μερικέ φορέ θέλετε να πω κάτι άλλο το οποίο ενδεχομένω να μην σα ρώτησα. Ότι oh, <σίλει> σε εμά μα έχει βραβεύσει η παγκόσμια οργάνωση Uniclubal για το θάρρο που έχουμε δείξει απέναντι σε μια φασιστική κυβέρνηση που δεν κλείσει τη δημόσια τηλεόραση. Η δημόσια τηλεόραση στην Ελλάδα ήταν ο πυλώνα, μάλλον ήταν η αρχή. Πυλώνα τη Δημοκρατία, αλλά ήταν η αρχή για το τι θα απακολουθήσει σε άλλε τηλεοράσει. Το ίδιο πήγαν να κάνουν στη Βαρκελόνη, το ίδιο θα κάνουν στην Ιταλία, το ίδιο στην Πορτογαλία, το ίδιο παντού. Στην ουσία, ό,τι. Και δεν μιλάμε τώρα για την τηλεόραση, επειδή μπέρδεψε Ό,τι δημόσιο αγαθό υπάρχει, το οποίο το, το δικαιούμαστε και υποχρεώνται η κυβέρνηση θα το δίνει, γιατί το πληρώνουμε μέσω των φόρων, μέσω. Των πάντα. Δεν υπάρχει δηλαδή δωρεάν υγεία που λένε ή δωρεάν παιδεία. Δεν έφερε ο Σαμαρά από το σπίτι του ή ο Παπαντρέο ή οποιοδήποτε λεφτά από το σπίτι του και είπε ότι έχω τόσα εκατομμύρια δωρεάν η παιδεία. Από τα δικά μα λεφτά βγαίνει η παιδεία και τη λέμε δωρεάν. Κακό είναι δωρεάν. Τη δικαιούμαστε και τη χρειαζόμαστε. Όπως και την υγεία και την παιδεία και όλα. Και είναι υποχρέωση του κράτου να την παρέχει. Επομένω, ό,τι δημόσιο αγαθό υπάρχει και το κλείνουνε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να ξανάνοιξει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι. Ακόμα και εγώ να γίνω κυβέρνηση γιατί το σύστημα. Και το κεφάλαιο και οι δεν θα αφήσουν να ξαναεπεκταθεί. Και δεύτερον, χρειάζεται χρήμα. Και σήμερα ο κύριο χρήμα είναι αυτό που κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί αμέσω να τα ανοίξει όλα. Αυτό είπαμε και στου συναδέλφου του ΕΟΠΗ, αυτό είπαμε και στου συναδέλφου όλου στα νοσοκομεία εδώ και τρει-τέσσερι μήνε που λέγανε: Εμεί θα κάνουμε αυτό που έκανε η και θα παραμένουμε ανοιχτή. Του είπαμε: Αν παραμένει ανοιχτό κάτι και το προσφέρει στον λαό και μέσω αυτού του αγαθού που προσφέρει. Με κόπο, με κούραση και με το βαλάντιό σου, ε, χωρίς να πληρώνεσαι. Το προσφέρεις, μπορείς να εγείρεις μέσα στον κάθε άνθρωπο τη συνείδηση και τη θέλεις να παλέψει για αυτό που έχει για να μην το χάσει. Γιατί όταν χάνεις κάτι, τότε το καταλαβαίνεις τι έχεις. Ότι το έχεις, το λιδωρείς. Του κάνεις κριτική και χαλακάνεις. κάνει. Το κριτικάρε. γιατί να μην είναι καλύτερο, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώ, γιατί είναι εκείνο, γιατί να περιμένω ουρά στην υγεία κτλ. Όταν τη χάσει τελείω και πρέπει να πα στο Μετρόπολιτα για απλώ 150 ευρώ την επίσκεψη, τότε λες, Α, καλά ήταν και σε και μια ώρα, γιατί δεν είσαι 150. Ε, δηλαδή, καλό είναι πάντα να κάνουμε κριτική σε ό,τι έχουμε για να γίνει καλύτερο, αλλά κυρίω πρέπει αυτό που έχουμε να μην το χάσουμε. Να προσπαθούμε να το κάνουμε καλύτερο και η κυβέρνηση και η παγκόσμια ολιγαρχία. Αυτό προσδοχεί αυτή τη στιγμή. Όλα να γίνουν ιδιωτικά, οι φόροι να είναι φόροι, να λένε ότι έχουν πλεώνασμα, να το μοιράζονται μεταξύ τους και στις ΜΚΙΟ που φτιάχνουν, να μοιράζεται το χρήμα μια νομεκλατούρα το 5-10%, το πλούτο που παράγει ο Έλληνα ο Πρωτογάλος, ο Ινταλός, όλοι, να το μοιράζονται μεταξύ τους και από την άλλη, αυτός που βγάζει το χρήμα, το πλούτο της χώρας, της κάθε χώρας, να τον δίνει πάλι πίσω για να έχει αυτό που είναι απαραίτητο για να ζήσεις, τα δικό της ζωής, ελευθερία, υγεία, παιδεία.